Τεσσαρακοστό τρίτο μάθημα Μέρος πρώτο Η ακρογιαλιά Το καλοκαίρι, ιδίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεν υπάρχει πιο ευχάριστο πράγμα από το να περνάει κανείς λίγες βδομάδες σε ένα καλό παραθαλάσσιο μέρος. Εκεί συνήθως υπάρχουν καλά ξενοδοχεία και σπίτια που μπορείς να νοικιάσεις, εστιατόρια, και κάθε ευκολίες για τους επισκέπτες. Υπάρχουν πλήθο έκτακτες παραθαλάσσιες εξοχές στην Ελλάδα, ιδίως στην Αττική και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου Πελάγους. Εξαιρετικά ευχάριστες είναι οι εξοχές της Άνδρου, της μικόνου και της Κρήτης με τη σχεδόν τροπική χλωρίδα της, τα βουνά της, τον καταγάλανον ουρανό και τον πάντα λαμπρό ήλιο. Ο περισσότερος κόσμος κάνει μπάνιο στη θάλασσα και η ακροθαλασσιά είναι γεμάτη χαρούμενα πλήθη, άντρε, γυναίκες και παιδιά. Υπάρχουν καμπίνες όπου γδύνονται και ντύνονται όσοι κάνουν μπάνιο. Μερικοί που έχουν μανία με το κολύμπι νοικιάζουν μπαγκαλό για όλη τη διάρκεια της διαμονής τους. Πότε-πότε γίνονται και κολυμβητικοί αγώνε μεταξύ των διαφόρων ομήλων. Πολλοί οικογενειάρχες νοικιάζουν παραθαλάσσια εξωγικά σπίτια και έτσι δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά τους να ξημεροβραδιάζονται στη θάλασσα. Για τα παιδιά η αμμουδιά είναι παράδεισος. Παίζουν όλη τη μέρα στην άμμο, τη μεταφέρουν με τα κουβαδάκια τους, χτίζουν πύργους, σκάβουν χαντάκια και τσαλαβουτάνε στη θάλασσα ξυπόλυτα όταν η θάλασσα είναι ήσυχη και δεν έχει μεγάλα κύματα. Οι πιο τολμηροί νοικιάζουν μια βάρκα και τραβάνε στα νυχτά.